ή άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεπούσιμο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε να το πάτε το καροτσάκι με το χέρι και να το μεταφράσετε στην Τζιτάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμο αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό τη εθνική σημασία. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοποιηθούν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα πάνε. Γέλα σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανιόχο, ακόμα μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρε λέξη θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα με τρελαθώ εσαι τρούλος. Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα, είσαι ταυμαστής του σχεδίου Marsha διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι. The Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Άρτα. Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα και σήμερα Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου. Εσείς το 2681-4060 μπορείτε να μας κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσεις που κάνετε κάθε μέρα. Κυρίες μου και κύριοι yeah, yeah, yeah. Καμιά ώρήτσα όπως είπαμε θα είμαστε παρέα για να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά Στα τεκτενόμενα της αρμάδας των του γερμανοτσολιάδων του Σόιμπλε στην Ελλάδα Προσπαθώντας πάντα να δούμε πίσω από την είδηση και καμιά φορά το πετυχαίνουμε κιόλας Αλλά πριν περάσουμε και γλιστρήσουμε στον Ταραμά Της αρμάδας των Γερμανοτσολιάδων Όπως είπαμε Να πάμε εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Στην Κεφαλονιά Στην Κεφαλονιά όπου Παρακαλώ Καλό στην Κοζάνη Τι έγινε ρε παιδιά εκεί πάνω Πάει το χιόνι <Καλημέρα>, καλημέρα Καλημέρα Κώστα μου καλημέρα ε, Καλημέρα από την Κοζάνη Και σε όλους τους φίλους εδώ Καλημέρα Κοζάνη, καλημέρα φίλοι που ακούτε Μέσω Ιντερνεδίου Καλημέρα στους σταθμούς που είναι Συντονισμένοι Με το ράδιο Άρτα αυτή τη στιγμή Και στους ακροατές τους Στους τηλεακροατές τους Γιατί εμείς εδώ μόνο τηλεακροατές έχουμε Γενικά μάλλον η Ελλάδα μόνο τηλεακροατέ διαθέτει πια. <Κι> Κυρία μου και κυριέ μου, αφού πήραν και το χιόνι από την Κουζάνη, όπως μας ενημερώνει ο Κώστας, λοιπόν θα μείνουμε στο πραγματικό πρόβλημα που βιώνει αυτή τη στιγμή η κεφαλονιά. Η κεφαλονιά η οποία ουσιαστικά είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, αλλά οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στενάζουν, στενάζουν κυριολεκτικά. Δεν τους έφταναν όλα αυτά τα οποία βιώνει και μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού Ήρθε και ο εγκέλαδος και τους αποτελείωσε με το φόβο να πέσει το σπίτι πάνω από το κεφάλι τους Έχουν και τις επισκέψεις του Δένδια, όπου κατέβηκε ο Δένδιας έγινε Σου λέω το έλα να δεις, κατέβηκαν με μεγαρούφαλα με να τον υποδεχτούν Τα άκουσε ο Δένδιας τελικά Άκουσε τα μπινελίκα του Με συγχωρείτε για την έκφραση Πρωί πρωί πίνετε και το καφεδάκι σας Λοιπόν τάχωσαν χοντρά Πήγε λέει να συντονίσει Τι να συντονίσει Να συντονίσει το τίποτε στο νησί Είμαστε μια εβδομάδα ανοχήρωτοι Και μας αφήσατε εντελώς ακάλυπτους Έρχεστε να μαζέψετε ψήφους Ρε κομματόσκυλα Είπαν κάποιοι εκεί ε, του σήραν και κάτι άλλα γαλλικά του Δένδια Λοιπόν και η γελιότητα κυρία μου και κυρία μου, το ενδιαφέρον του ανύπαρκτου κράτους είναι το ότι ακόμη και τα μηχανήματα του Δήμου που πήγαν να κάνουν κάποιες εργασίες εκεί πέρα να ανοίξουν δρόμους, να μαζέψουν μπάζα, να, να, να, να, να, μήναν από πετρέλαιο, μήναν από πετρέλαιο, γιατί, γιατί μήναν από πετρέλαιο, το έφαγε τώρα το πετρέλαιο κάποιος ημέτερος Δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν πετρέλαιο Η Μέχρι τα μηχανήματα Μείναν από πετρέλαιο Σκεφτείτε ότι Οι υπάλληλοι του πύργου Ελέγχου στον νησί Κάνουνε τη δουλειά από τα αυτοκίνητά τους Βγήκανε με Με, με, με τις και φωνάζουν Στα αεροπλάνα Ε πάρ το δεξιά να πούμε θα τρακάρεις που που έχει φτάσει η ιστορία. Λοιπόν, ο πύργο ελέγχου είναι ακατάλληλο. Μπορούν να ανέβουν επάνω οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και ό,τι κάνουν το κάνουν από τα αυτοκίνητά του. Αυτοί πήγανε μετά την επίσκεψη του Ζούπερμαν, ο οποίο είπαμε είχε μιλήσει στο ολοκαύτωμα. Συναντήθηκε με οικονομικού εγκέφαλου, έκανε στο γυρισμό, είπε κάτσε να προσγειωθώ και στην κεφαλαιονιά ο Ζούπερμαν. Για το σαμαρά σα μιλάω, το γνωρίζετε και αφού είπε τα, τα ωραία του εκεί πέρα έφυγε για να ακολουθήσουν δένδυες και άλλα τέτοια προσώπατα άλλα τέτοια καρτούν να πέξουνε και αυτοί με τον πόνο των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση αυτή είναι η, κατάστα, αυτή είναι η κατάσταση η κατάσταση είναι τραγική ναι είναι τραγική η κατάσταση κυρία μου και κυριέ μου δεν είναι μόνο αυτά έχουμε και μια κλάδο να τον πω εδώ πέρα στην Ελλάδα που όταν μας επισκέπτεται κατά περιόδους ο εγκέλαδος βγαίνουν στις τηλεοράσεις λένε, λένε, λένε και τι δεν λένε οι σεισμολόγοι οι σεισμολόγοι να ακούσει σεισμολόγο και να γλύφεις τα δάχτυλά σου σου λέω και του μεταξύ ο, στην Ελλάδα όταν ακούς παπαζάχος είναι ο εγκέλαδος ξέρεις είναι συνδεδεμένο, έναν αιώνα τώρα παπαζάχος εντάξει όπως έτω, δω, ρε, τι γίνεται ρε παιδιά βλέπω ένα άλλο παπαζάχο είναι ο γιος του λέει, είναι και αυτός καθηγητής Τέλος πάντων τσελέντιδες, παπαζάχοι όλοι μαζί να μας ενημερώσουν γιατί Για το τίποτα Για το τίποτα, τελικά Από όσο τους θυμάμαι να ορίονται Από τους σεισμούς Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα Στην Αττική, στην Καλαμάτα Τι είπαν, τι, τι μας έχουν πει τελικά Κάτι ακόμη πιο σκιακτικό ίσως Τέλο πάντων δεν ξέρω πού βοηθάει η επιστημοσύνη τους Αλλά σήμερα το πρωί Μίλησε ο Τσελέντης Και μας είπε δεν μπορούμε λέει, Να αποκλείσουμε πιθανότητα Ο σεισμός της κεφαλονιάς να προκλήθηκε λέει, Από τις γεωτρήσεις Για έρευνα πετρελαίου στην περιοχή Αν γίνουν γεωτρήσεις Με τη μέθοδο της υδραυλικής διάρρηξης Πάνω ή δίπλα σε ρήγμα Τότε το ρήγμα θα τα πάρει στο κρανίο Και θα κουνηθεί θα υπάρχει πρόβλημα λέει με τη σεισμική συμπεριφορά της περιοχής Τι να σου πω Τι να σου πω Παρακαλώ και πήρε το υγμέτες τέτοια πράγματα. You know, you know, no. so ναι. So... The... Από την μου λέει ένας φίλος τηλεαυτούς εδώ πέρα λέει ε, το Ιγμέ έχει προειδοποιήσει με κάτι άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εξώσων θυμάμαι. Προσωπικά το Ιγμέ το κατάπιε Η κατάσταση του Η κατάσταση Του μνημονίου Ραπ Έκανε μία και το κατάπιε το Ιγμέ ε, Τους ξαπόστηλε όλους Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή Κυριά μου και κυρία μου Οι κεφαλονίτες ζουν ένα διπλό Τριπλό, πενταπλό δράμα Λοιπόν εκτός των άλλων Τα οποία βιώνουμε Οι υπόλοιποι Ήρθε και αυτή η κατάσταση να τους αποτελείω τους ανθρώπους με, μον, με το ενδιαφέρον του πρωθυπουργεύοντος να ενημερώσει τους κατοίκους αλλά και τους υπόλοιπους Έλληνες ότι η κεφαλονιά είναι ασφαλής προορισμός. Είναι ασφαλής προορισμός. Αυτή είναι η κατάσταση. Υποφέρουν οι κεφαλονίδες και δεν έχουν πού την κεφαλή πλήνε, πλήνε όπως το ακούς. Γιατί βάστο τώρα, εντάξει σε λίγο δεν θα έχουμε την κεφαλή κλείνε όλοι αλλά οι κεφαλανίδες ούτε, ούτε που την κεφαλή πλήνε δεν έχουν οι άνθρωποι του στείλαν ένα καράβι λέει αυτό είναι ελληνικό κράτος τώρα. την περιοχή δεν την έχει κηρύξει ακόμη σεισμόπληκτη και του στείλαν ένα super ferry ως διάλο το λένε και κάτω λοιπόν το οποίο λέει το νίκιασε το νίκιασε ο Σαμαράς και η παρέα του δεν το επίταξε εδώ έχουμε μια έκτακτη ανάγκη Συσμίλει μη κατασμίδε, ε, ε, υποφέρει ο κόσμο. Και να πληρώσει και εκεί. Ε, λογικό είναι, θα μου πει, ε, να κλείσουμε τόσα να πάρει τόσα ή να πάρω τόσα εγώ, να μην μείνει να πούμε και ο εφοπιστή ο, ο άνθρωπο χωρί μερογάματο Χόρια που στο... στο λιξούρι δεν έχει εμφανιστεί. Δεν έχει εμφανιστεί καράβι. Δεν μπορεί να πιάσει, λέει γιατί Υπάρχουν ε... άνε 7-8 από Λοιπόν, αυτό είναι το, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι. Που, που κυβερνάνε Όχι τώρα που κυβερνάνε χρόνια Σε αυτού ακουμπάς λοιπόν τι ελπίδες σου για να Σε σώνουνε Σε σώνουνε δηλαδή τώρα αυθορεί και παραχρήμα Πάρα αυτά σε σώνουνε. Στο επόμενο λεπτό είσαι σωσμένο. Παρακαλώ Ναι ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά ευχαριστώ Λοιπόν Αυτοί είναι λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Οι οποίοι σε σώνουνε Α και τι έλεγα Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχουν κηρύξει πάνε 10 μέρες τώρα που οι άνθρωποι στενάζουν στενάζουνε Και δεν την έχουν κηρύξει τη κεφαλονιά σεισμόπληκτη Και ότου ο ότου θαύματος κηρύξανε σήμερα το πρωί την ε, κεφαλονιά σεισμόπληκτη Τι λέτε ρε παιδιά Τι λέτε ρε παιδιά να πω Σεις μας έχετε παραχώσει Μας έχουν κάνει και το σαραντάμερο Μας έχουν φάει και το σιταράκι και μετά έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουμε πεθάνει. Μας κάνουν πλάκα. Καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν. Αφού α, αντέχει το τομάρι μας και μας κάνουν πλάκα. Έπρεπε να περάσουν 10 μέρε για να κηρυχτεί σεισμο, σεισμόπληκτη μια περιοχή που στενάζει. Κυριολεκτικά. Μην κοιτάς τώρα που οι εθνικοί μας καναλάρχες. η Εθνική μας καναλάρχες. Μας δείχνουν τα ξέκολα να κουνιούνται περαδόθε. Κατάλαβες να μας προκαλέσουν σεισμό με τα Richter που μας μας πασάρουνε με τα βυζιά της μια και της Αλληνής λοιπόν οι εθνικοί μας καναλάρχε έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι όλοι πάνω στο νησί να βάλουν και αυτό το χεράκι τους στη, να ανακοφιστεί η δυστυχία του κόσμου και όχι να κάνουν αυτά που κάνουν αλλά δεν περιμένουμε και πολλά από μια ε, πατρίδα στην οποία να πούμε η πλειοψηφία είναι όπως είναι σεισμόπληκτη αυτή τη στιγμή στην κεφαλονιά είναι κομματόπληκτη Το ανάλογο αρθράκι μου μπορείτε να το διαβάσετε στο, στο blog μου στον τοίχο Όπου καθημερινά ανεβαίνει και ένα άρθρο μαζί με την εκπομπή Χτυπήστε λοιπόν στο Google Γιάννης Λαζάρου στον τοίχο και θα βγει φάτσα κάρτα πρώτο Λοιπόν γύρω στα χίλια σπίτια κρίνανε ακατάλληλα Ζητάνε κοντέινερ. Ποιος θα σας στείλει το κοντέινερ. Ακόμα στην Καλαμάτα, άμα πας, από το 1980 τόσο, εκεί είναι τα κοντέινερ, σε παράταξη. Περάσαν σωτήρες, περάσανε εποχές παχιών αγελάδων. Περάσανε, περάσανε, εκεί είναι τα κοντέινερ, ακόμα. Ακόμα εκεί είναι τα κοντέινερ, από το 1980 τόσο, από το σεισμό. Και θα... Θα πάνε κοντέινερ, λέει, κάτω και σκηνές. Και μας είπε ο γενικός γραμματέας. Δημοσίων έργων ο Στράτος Συσμόπουλος Πα έτσι για μιλάμε τώρα τόπε Η κεφαλονιά, όλη η κεφαλονιά Προσέξτε, κηρύσσετε σεισμόπληκτη περιοχή Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών Ε, μας κάνουν πλάκα Σώπαρε, ρε, μας είπες ότι όλη η κεφαλονιά κηρύσσετε Μη μας λες τι Όλη η κεφαλονιά α, α, Μόνο σου το σκέφτηκες Παλουκάρι μου Κυρία μου και κύριέ μου, αυτά τραβάει η κεφαλονιά τα οποία ήρθαν ως κερασάκι στην τούρτα της μερίδας του λαού που στενάζει κυριολεκτικά από την αρμάδα των Γερμανων όπω όπως είπαμε στην αρχή και ενώ αγωνιά αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός έχει πεθάνει από την αγωνία με το δίλημα που του βάλο «βουδούρη» να πούμε ή «κακιά δεξιά» Για περιφερειαρχή και η κάτω στην Πελοπόννησο στενάζει ο, ο ελληνικό σλότ έχει μεγάλη αγωνία. Γιατί ο αλέξι διάλεξε το βουδούρι, το βουδούρι του Γιορτάκι. Το γνωρίζετε το βουδούρι, ο... επί, επί Γιορνάκι στο πασόκ, ψήφισε τα μνημόνια με το Βενιζέλο παρέα, μετά έκανε αντίσταση, πήγε στη ρημάδ πήγε να κάνει αντίσταση στη ρημάδ όπου με τη ρημάδ στήριξε και ψήφισε την κυβέρνηση πασόκτη Νέα Δημοκρατία και με το άνθρωπο είναι στη Ρημάτ. Στηρίζοντας μια κατάσταση και τώρα, τώρα η επαναστατική πράξη του Αλέξη έφερε το βουδούρι στο να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο. Ποιο να είναι τώρα το σκεπτικό του Αλέξη, ότι τα πρόβατα στην Πελοπόννησο θα βελάξουν ούτω ή αλέως ότι εντάξει μορεκαμένο καμένο χαρτί είμαστε εκεί ας μην βάλουμε κάποιο δικό μας και καεί που να ξέρω αντί να κάθεται να σκέφτεται όλα αυτά και να κάνει αυτούς τους προγραμματισμούς τα επιτελεία του Αλέξη και του κάθε Αλέξη όπως αγαναχτήσαμε οι νεολαίες τους και πήγαν να τα σπάσουν στο, στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη ορίστε παρακαλώ Ανήμη να Ναι, ναι, ναι, ναι. Ανοίγει πόρτε. Προσέξει μην κρυώσει από το ρεύμα. Λοιπόν, τι σου λέγα, Σου λέγα. Ναι, το ξέχασα. άγκα Με ένα μυαλό κι εγώ εδώ πέρα, Φυσάει για αέρα, Κάνει και κρύο. Αντί λοιπόν, ναι, έλεγα <coughs> Τα επιτελεία αυτά να κάνουν όλα αυτά που κάνουν αυτή τη στιγμή. Να αγαναχτούν οι νεολαίοι, Να πηγαίνουν να τα σπάνε στο βρα... γραφείο του Βαρβητσιώτη. Το έκαναν, Να πάνε τα και στο γραφείο του Βαρβητσιώτη. Αν για τη δυστυχία της κεφαλονιάς αυτή τη στιγμή ας μη μιλήσουμε για την δυστυχία των, των υπολείπων Ελλήνων που βιώνουν τα μέτρα της ε, κατοχική ιστορίας λοιπόν κάτι θα, κάτι θα κουνιότανε κάτι θα κουνιότανε αλλά είπαμε όταν περιμένεις τα πρόβατα να βελάξουν ούτως ή αλέως την ώρα που τα αρμέγεις ε, και μπροστά στην κάλπη το βέλασμα δεν αλλάζει <Και> Κυρία μου και κυρία μου Γι' αυτό πούντος πούντος ο Φιλιππίδης Νάτος νάτος ο Φιλιππίδης Πούντος πούντος Νάτος νάτος Πώς ήταν εκείνο το παλιό το, το παιχνιδάκι Που παίζαμε πετσιρικάδες Πούντο πούντο το δαχτυλίδι Ψάξε ψάξε δεν θα το βρεις Ελεύθερος λοιπόν ο Φιλιππίδης Τον όλοι Τον κροϊδεύαμε όλοι το ο χαζός πήγε στη Πώς τη λένε στην Κωνσταντινούπολη Για να Να ξεφύγει Τσακ, ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους Ο πρόεδρος του ΤΕΤΕ Ο Φιλιππίδης. Κάτσε εσύ τώρα παρακαλώ. να παρακαλώ Θα γυρίσει να δεκαστεί, Λες ε. Και ύφο και ύφο. <laughs> να είσαι καλά. Σε περιμένω. <laughs> ναι, ναι, ναι. Γεια σου, γεια σου. την πόρτα να το δεις έρχεται ο Φιλιππίδης <laughs> Από ό,τι μου λέει ένα φίλο εδώ πέρα, είπε لي, θα έρθω να δικαστώ. Έλα, έλα. Σε περιμένουμε. Κυρία μου και κυρίε μου, και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο, ορίστε παρακαλώ. Πολλά γίνονται, πολλά Personal. γίνονται yeah. yeah. Θυμάς εκείνον το που τον βρήκαν στο ξενοδοχείο Πού τον Someone βρήκανε σε ένα ξενοδοχείο Στου Πακιστάν, Someone που τον βρηκανε σε ενα ξενοδοχειο στο Κάτι με τα εξοπλιστικά με τις μίζες Πριν oh. κανένα oh. χρόνο δύο yeah. Είχε φάει λέει, πολύ τυρόπιτα Και έσκασε μες στο Jesus. ξενοδοχείο <laughs> Πώ τον λέγανε Τέλο <laughs> πάντων εκείνο που έχει σημασία Κυρία μου και κυρία μου Είναι Someone ότι όλη αυτή η κατάσταση μας οδηγεί, μας οδηγεί να βελάξουμε για μία ακόμη φορά Διαλέγοντας Τον ε, εκλεκτό του Αλέξημα στο Βουδούρι Ο οποίος επιλέξει δήλωσε χθες Δεν μετάνιωσα που ψήφισα το πρώτο μνημόνιο Τα ίδια μας λέει και ο Μπουμπούκος Τα ίδια μας λένε όλοι Το θέμα λοιπόν είναι Ότι είναι Αυτοί τους οποίους εμείς Μη μας στεναχωράει αυτή η παρατήρηση διαλέγουμε Εμείς τους στέλνουμε εκεί πέρα Ποιος τον έστειλε το βουδούρι Ποιος τον έστειλε τον μπουμπούκο Να κάνουν τα κόλπα τους Κανένας βούλγαρος Κανένας από το εσκί Όχι Εμείς τους στέλνουμε Ε λοιπόν αυτά Το επιτελείο του Αλέξη Το εντός και το εκτός Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά You're όπως γνωρίζετε καλύτερα από μας, Η Γερμανία διαθέτει και αριστερό κόμμα Ναι ακριβώς Αριστερό κόμμα Δηλαδή στη Γερμανία όπως έχουμε πει και παλιότερα Όπως και στην Τουρκία Όταν λες αριστερό, είναι σαν να λες ας πούμε Για κάτι πρωτοξάδερφα του Μιχαλολιάκου Κάτι τέτοιο Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και αυτό το αριστερό λοιπόν κόμμα της Γερμανίας είναι υπέρ της πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Γερμανίας της Γερμανικής δηλαδή να μπει ένας κεφαλαι... κεφαλαιακός κεφαλαιακός φόρος στους Έλληνες πολίτες ώστε να μην εξαρτώνται από άλλα κράτη You know, a... Και για να μην χρεοκοπήσει η χώρα Για να μην χρεοκοπήσει η χώρα Μας δουλεύει και το αριστερό κόμμα της Γερμανίας Αλλά και η Γερμανική Τράπεζα Λοιπόν Στην ίδια χρεοκοπημένη χώρα Τι θα είναι λοιπόν αυτό ο κεφαλαιακός χώρος Είναι αυτό που πιστεύεις Βολεμένε μου Ότι την έχεις γλιτώσει Είναι αυτό το οποίο νομίζεις, νομίζεις ότι θα συνεχίζεται Αυτό το πανηγύρι Να σου δίνουν αυτά που σου δίνουν ω μισθό Αυτή τη στιγμή, Όσα και αν είναι Που ευχή δική μας είναι να τα παίρνεις εσαί, Αλλά δεν θα τα παίρνεις Αλλά δεν είναι μόνο αυτό Είναι και αυτό που έχεις αποκτήσει μέχρι σήμερα Τόσο εσύ ως βολεμένος Όσο και άλλοι Οι οποίοι για να επιβιώσουν Αυτά τα 30-40 χρόνια της Λέλαπας Κάνανε σλάλομ εργαζόμενοι σε αυτήν εδώ τη χώρα Αυτό είναι λοιπόν Ο κεφαλαιακός φόρος Τα θέλουν όλα Και θα τα πάρουν όλα Αγαλώ. Λοιπόν, αντί λοιπόν να κάθονται να βγάζουν ε, ε, ανακοινώσεις με την ε, ξεφτίλα τους η οποία δεν έχει τελειωμό τσακώνονται αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μέσω δελτίων τύπου, παρακαλώ πολύ δηλαδή είναι σαν να ακούς τα μπαμ και μπούμα τα καριοφύλλια τα δελτία τύπου στην εποχή μας για το πόσο καλό είναι το αριστερό γερμανικό κόμμα, το Die Linke, αυτό που λέγαμε πριν λοιπόν το οποίο υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού μας λέει η Νέα Δημοκρατία ενώ ανταπαντά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ε, υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού καλύτερα από τους Έλληνες υποτακτικούς της κυρίας Μέρκελ. Τι είναι άραγε οι Έλληνες της κυρίας Μέρκελ Διότι Αυτή τη στιγμή Εκείνο το οποίο Θα το έχετε πάρει χαμπάρι Όσοι Ασχολείστε με το άθλημα ή όσοι πήγατε Να ασχοληθείτε με τα Πουλώντας λέμε τώρα Γέλα λίγο πουλώντας ή μεταβιβάζοντας κάποιο ακίνητο Στα παιδιά σας Ότι εκείνο το οποίο δεν λέει να πέσει στην Ελλάδα Και άραγε γιατί Είναι οι αντικειμενικές αξίες το Dialingge ορίζει σε 400 την αξία του κεφαλαιακού αυτού φόρου που είπαμε Που σημαίνει τι Ακριβώς ότι γκροσομότο πολλοί Έλληνες διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας 400.000. χιλιάδων Σας ψηλιάζει καθόλου αυτή η ιστορία Λέμε ρε παιδί μου, μήπως, μήπως Ανάμεσα στο γέλιο που ρίχνετε, Όταν ε, Τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης Θέλουν να ξεφτιλίσουν το γαμπρό Του πως τον λένε το συμπέθερο Του Γιουργάκη του Παπαντρέου Πως τον αποκαλούν οι Ινδιάνο Ανάμεσα σε όλα αυτά Και στα βυζόμπουτα ε, Που κουνιώνται από τα ρίχτερ Εκεί πέρα ναι, Μήπως σε προβληματίζει καθόλου η δική σου κατάσταση Λέμε ερώτημα κάνουμε Παρακαλώ Σε παρακαλώ τώρα Τι είναι αυτά που λες <σμήθεια> ναι. ναι Ναι Όλα <σμήθεια> Που θα τα βρούμε Πού θα τα βρούμε τα 40.000, το 10% να τα στάξουμε ε, θα... να τα ξέρω εγώ τώρα με, με ρωτάσεις που να τα βρούμε Όσο για το αν ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι το αριστερό κόμμα της Γερμανίας συμφωνεί με τη γενική γερμανική, πως τη λένε, τράπεζα ε, θα, σου, θα σου απαντήσω έτσι με μία αυτά τα τελειώνει με το που θα αναλάβει ο Αλέξης την προεδρία της Κονομισιόν τελειώνουν αυτές οι ιστορίες, θα την κρεμίσει από μέσα ρε παιδί μου την Ευρώπη κατάλαβες κατάλαβες αυτά που έχουν βάλει στο μάτι σιγά τώρα μην κάτσε να ενδιαφερθεί ολόκληρος επαναστάτης ολόκληρος ΣΥΡΙΖΑ για την για Ντάε την Λίνκε και, και για την Κεφαλονιά και για τα τέτοια θα πάει ο Αλέξης μας να κάνει προεκλογικό αγώνα στο Παρίσι, σε παρακαλώ πολύ δεν είναι λέει Αρκετή η ελληνική πλειοψηφία για να γίνει κυβερνήτη. Θέλει και ευρωπαϊκές πλάτες ο Αλέξης Πάει λοιπόν ο Αλέξης για προεκλογικό αγώνα στο Παρίσι Ωρε Σανζελιζέ Διότι η Ευρώπη όπως μας είπε ο Αλέξης Είναι η βαστήλη του παγκόσμιου νεοφιλελευθερισμού η, η, Ναι η Ευρώπη Πα ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει τέλος τη λιτότητα. Για να το καταφέρουμε αυτό, μας λέει, μας ενημερώνει ο Αλέξης. Δεν αρκεί μονάχα η υποστήριξη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Θέλουμε και τους Γάλους, τους Πορτογάλους, θέλουμε και τους Σινουίτ, θέλουμε τους Εσκιμώου, τους θέλουμε όλους. Και μετά τη συνάντηση με το Jean-Luc Mélenchon στο Παρίσι, αφού πήραν εκεί τους καφέδες με τα Croissant και τα Λιμπάν και τα Λιμάν, Λοιπόν, μας είπε διάφορα ο Αλέξης Ερχόμαστε, ερχόμαστε τρέμε Ευρώπη Να βάλουμε τέλος στα προγράμματα της λιτότητας Ήτου μεταξύ, στην κεφαλονιά Ο κόσμος στενάζει, τα παιδιά ορίονται, κλαίνε, κρυώνουνε, Δεν έχουν φάρμακα, νερό, δεν έχουν νερό Πήγανε και τους δώσανε από ένα μπουκαλάκι μικρό νερό Άκου, άκου τώρα αλλά τι είναι αυτά τώρα εμείς εδώ συναντιόμαστε με το Ζαν Λίκ και θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με την κεφαλονιά, με το Ζαν Λίκ Μελανσον. Σε παρακαλώ πολύ τώρα με το γεράσιμο τον κεφαλονίτη θα κάτσουμε να συζητήσουμε. Αυτά και άλλα ωραία κυρία μου και κυριέ μου συμβαίνουν. Ωραία για αυτούς βέβαια, για τον κόσμο που στενάζει καθόλου ωραία. Και έχουμε και το Ζίγμαρ Γκάμπριελ. Ζίγμαρ Γκάμπριελ, αντικαγκελάριο της Γερμανίας Για όσους δεν τον έχει, ναι, κατάλαβε τώρα. Αυτό λέει που θέλουν να κάνουν κατά βάθο στην Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα είναι περίπτωση που πρέπει να επιληφθεί η Παγκόσμια Τράπεζα και όχι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Διότι η Ελλάδα δεν έχει καθόλου κρατικέ δομέ. Έλαρε, Ζίγμαρ, μην μα το λε. Ε, Πώ δεν έχει κρατικές δομές η Ελλάδα, δεν έχει η Ελλάδα οργανισμό για την ε, Λίμνη Κοπαΐδα Τώρα προχθές λέει θα το θέλω να τον κλείσουνε Δεν έχει δομές η Ελλάδα Σε παρακαλώ πολύ Δεν έχει οργανισμό μελέτης του χτισίματος του Λευκού Πύργου η Ελλάδα Μελέτης, δεν μιλάμε για συντήρηση Ακόμα το από τότε Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Δεν έχει κρατικέ δομέ η Ελλάδα Κυρία μου και κυρία μου Ο παραλογισμός ο οποίος ζούμε και τον οποίο τελικά γουστάρουμε τον γουστάρι το πετσί μας ρε παιδί μου Τέλος τον γουστάρι το πετσί μας Είναι μια κατάσταση Μπορείς παρακαλώ Πού είσαι εσύ ρε παιδί μου Πού είπαμε μόλις Έκειται <σχει> <τυλίδη> <χει> <χει> <χει> έκειται έκει. Έλα όμορφα όμορφα και ήρεμα Και για την Κοπαΐδα είπαμε Και για το Λευκό Πύργο είπαμε Και για όλα είπαμε Παρακαλώ Μάλιστα <μήλεια> <τυλίδη> που Από πού Από Και μας ακούτε τώρα στο ανώδερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. <laughs> εντάξει να σε καλά φίλο. Το όνομά σου το μικρό, το μικρό. Γεια σου Γιάννη. Ο, εντάξει μπορεί ε, να σου πει τα Να σε καλά. Να σε καλά Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννη λοιπόν από το Ανόβερο αυτή τη στιγμή ε, μα λέει ότι <laughs> είναι πιο χαζίκα από τα ραδίκα. <laughs> να σου πω Γιάννη, επειδή έχει μάλλον πρώτη φορά αυτή την εκπομπή του το, το έχουμε αποδείξει. <laughs> το θέμα είναι ότι δεν το... Δεν δέχονται την απόδειξη η δική μα εδώ τώρα. Η δική μα καταλαβαίνει. Ποιοι. Κυρία μου και κυρία μου, το τι. Ε, συμβαίνει αυτό ο παραλογισμός λοιπόν. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπουργοί και υφυπουργοί, γιατί έχει και τέτοιου στην Ελλάδα. Ακόμα και η Τίνα, η Μπιρμπίλο. Τη θυμόσαστε την. Ε... Κυπουρό εκεί του Γιουργάκη που την είχε γνωρίσει στο γυμναστήριο και την έκανε η Πουργάρα Και η Τίνα μας ε, καταλαβαίνεις με την πράσινη ανάπτυξη Και μετά την έστειλε πρέσβηνα στο Παρίσι που είχε και η Μάγειρα Και μετά την έστειλε στον Νοιέ. Α θέλω να πω λοιπόν ακόμα και η Τίνα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις λέει Για ποιον λόγο έκαναν τα πάντα να μην γίνει επένδυση εξόρυξης ζεόλιφτου τον εύρο. Από την ελληνική εταιρεία Αλεξανδρίδης και Σία Μα τώρα είσαι εταιρεία εσύ Να σε λένε Αλεξανδρίδης και Σία Να σε λέγανε τέλο πάντων Ελντοράντο Να σε λέγανε κάπως Αλεξανδρίδης και Σία Λοιπόν Η επένδυση ήταν 40 εκατομμύρια Και εκτός των θέσεων των εργασίας οποίε θα τα προκύπτανε Η Ελλάδα δεν θα είχε ανάγκη Να εισαγάγει Ζεόλιθο από τη Βουλγαρία και την Τουρκία Από το 2004 προσπαθούσε η έρμη εταιρεία Με όλες τις νόμιμες διαδικασίες να κάνει το έργο Αλλά πολιτικοί και υπάλληλοι του ΙΓΜΕ έκαναν τα πάντα Για να μην γίνει η επένδυση η οποία τελικά πέρσι ματαιώθηκε πάπαλα η επένδυση Πολλά είναι τα κακά που έχεις αδερφέ μου Ελληνική εταιρεία, και Σία Πρώτον πού πα με αυτό το όνομα Δεύτερον, παρακαλώ Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Δεύτερον, πού πας με το όνομα Αλεξανδρίδης και Σία. Είπαμε, άλλαξε το όνομα. Κάντο... Άλεξ, μπα, και το Άλεξ... Κάντο αλλιώς, ρε παιδί μου, Ελντοράντ. Δεύτερον Ξέχασε ότι η ξαδέρφη, πρωτοξαδέρφη του Παπακοσταντίνου ήταν μέτοχος στην εταιρεία εκεί που βγάζει το, το ζεόλιθο στη Βουλγαρία σε σένα θα δίνουν άδεια Τρίτον, πόσα έσκασε. Μιζάρισες τίποτα Τους πεντακλίνερ εκεί πέρα τη ε, πολιτική που θα σου δίνανε άδειες Πού πας ρε να πούμε θες να βγάλεις και ζεόλιθο Πάει η επένδυση των 40 εκατομμυρίων που ήθελε να κάνει Το τονίζουμε η ελληνική εταιρεία Αλεξανδρίδης και σία, Και σία yeah, πάει Οπότε λοιπόν Από πού θα βρούμε πηγές να ζήσουμε θα χτυπήσουμε κάτω ακόμη μια φορά τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τους φίλους μας τους αγρότες οι οποίοι φάγανε τις ψηλές τους σε ένα μπλόκο χθε. Yeah. Λοιπόν Τι θα κάνουμε λοιπόν Το ένα μετά το άλλο έρχονται τα χτυπήματα θα μου πεις πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες μείνανε και πόσοι αγρότες Αγρότεσαι κάτι έμεινε. Κάθε μήνα, ακούστε ρε καθάρματα όσοι έχετε απομείνει ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, κάθε μήνα θα πρέπει να δηλώνετε στην εφορία τα πάντα. Όλα. Πόσες φορές φάγατε, πόσες φορές κάνατε κακά σας, πόσες φορές κάνατε το ψηλό σας, το χόνδριό σας, όλα. Προς αναζήτηση λογιστή λοιπόν είναι οι πάντε οι αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες Ακόμη να πούμε Και τα κοκόνια στον κάμπο Διότι οι δηλώσεις τους Θα γίνονται ηλεκτρονικά Καντάλα θα βάλεις σε πάνω λαπτόπ Στο τραχτέρ ρε παιδί μου Θα σε κάνουμε τούρμο Λοιπόν, όλες οι συναλλαγές Μέχρι και οι λογαριασμοί του νερού Πρέπει να κατατίθονται Στην εφορία Αλλιώς τι θα γίνει η Ελληνάρα μου Πρόστιμα Πρόστιμο Πρόστιμο, περπάτησες, πρόστιμο, κοίταξε δεξιά πρόστιμο, κοίταξε αριστερά πρόστιμο. Ανηγόκρισε τα μάτια πρόστιμο, πρόστιμο αγρότη, πρόστιμο. Καταλαβαίνει πρόστιμα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και επανερχόμεθα στην ρίση τη δική μας ότι αυτό είναι ένα κράτος Επιβολής προστίμων. Έγινε ναι, μέσω αυτή τη κυβέρνηση και των προηγουμένων αλλά είναι ένα κράτο επιβολή προστίμων. Διότι όπω γράψαμε και είπαμε. Και πριν λίγο καιρό Μην ανησυχείς Λοιπόν, μία είναι η ουσία Κράτος είναι η εφορία Οπότε θα σε βρει κιόλας Γι' αυτό μην ανησυχείς καθόλου Οι γονείς στο Ηράκλειο στην Κρήτη Καταγγέλουν τον ύπουλο τρόπο με τον οποίο ασφα... ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες συλέγουν στοιχεία μαθητών για ομαδικές ασφαλίσεις. Παιδιά, το τι συμβαίνει γύρω μας ε, και το τι γίνεται, ε, εντάξει είναι τραγικό το ότι... Τάπαμε, τα πάμε τα ξανά πάμε Έχεις λεφτά ζεις δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις Είναι γεγονός Το τι θα, θα κάνουν και σε τι κόλπα θα μετέρθουν Οι, οι εταιρίες Για να οικονομήσουν Είναι γνωστά από παλιά Αλλά Θα επαναλάβουμε γουστάρουμε να μας αργάζουν το πετσί Το γουστάρουμε τελικά Το καταγγέλνουν λοιπόν οι γονείς Οι γονείς στο Ηράκλειο Κρήτης Και με αυτά τα θέματα Φυσικά και δεν ασχολείται κανένας Ούτε κόμμα ούτε απόκομμα Αλλά η απορία παραμένει Αυτοί οι γονείς δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα Σίγουρα θα ανήκουν εκεί Δίνουν ποσοστά, δίνουν σφιγμομετρήσεις Δίνουν το ένα, δίνουν το άλλο Τι έκανε το κόμμα σου για σένα σήμερα When... Α yeah. Τι έκανε το κόμμα σου yeah. πήγε στο κόμμα, είπες ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα yeah. ε, πολύ απλά το κόμμα σου υποστηρίζει αυτές τις ιστορίες Και When... η ψηφίζοντας όλα αυτά που ψηφίζουν και οι δε, οι οποίοι λέει αντιστέκονται αντιστέκονται, κατάλαβες γιατί η παθητική αντίσταση κατάλαβε, είναι πιο άγρια από την φανερή υποστήριξη Ελληνάρα μου, παρακαλώ Να. Όργανα. Να σε καλά φίλε μου, αλλού βαράνε τα όργανα όπως το λες Οπότε Ναι, η παθητική αντίσταση λοιπόν Αλλά, αλλά, αλλά Βαράτε, βαράτε σιρήνες Βαράτε σάλπικες Βάρεσαν οι σιρήνες Οι σάλπικες βαράνε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη Πατριωτικός συνασπισμός Πάρε, πάρε, πάρε Ο στρατηγό άνεμος Ο Πολίδωρας Κάνει άλλο ένα κόμμα Μαζί με το ζώη Αγνώστων λοιπόν στοιχείων Δεν έχει σημασία Ο στρατηγό άνεμος λοιπόν Δημιουργεί τον πατριωτικό συνασπισμό το σχέδιο Γιούγκο επαναλαμβάνουμε και θα γίνουμε κουραστικοί Το λέμε πέντε χρόνια τώρα και το έχουμε αναπτύξει Προχωράει κανονικά Κανονικότατα Παρακαλώ eye, so ναι. ναι. Ναι. Μου λέει ένας φίλος τηλεακράτη. Ρε δεν πάει και ο Πολίδωρας να... Ναι, ναι, ναι Αλλά με ενοχλεί που παίρνει το πατριωτικό και το κάνει δικό του ε, Φίλε Αγαπημένε μου τηλεαπροατή Στην Ελλάδα Δεν θα πούμε ότι μοίρασαν τα τσανάκια τους Τα μοίρασαν Αλλά θα πούμε ότι οι μεν Χάρισαν στους δε Για τους δικούς τους πάντα λόγους Ό,τι αφορά Σύμβολα ε, Θεωρίες Πατρίδε και τα λοιπάνε και τα λοιπάνε. κατάλαβες δεν μπορείς να σηκώσει σημαία κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ή σε Χρυσαυγήτη, δεν μπορεί να πεις τίποτα άλλο κατά τον Χρυσαυγήτη ή σε ΣΥΡΙΖΑ, αναρχοάπλητος ε, Οι μεν χάρισαν την πατρίδα και τα σύμβολα στους Έτσι, οι δε χάρισαν τι ιδεολογίες και άλλε πανανθρώπινε αξίε στους αλλιώ. Και τελικά είσαι ανάμεσα και το μόνο που απολαμβάνεις είναι οι ροχάλε σε κατέρωθεν. Τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Okay. Μη μου λες τέτοια να που κάτι κάνουμε. Λοιπόν νιώθω. <laughs> Να καλά. Αυτή τη στιγμή μου λέει ο Κώστας από την Κοζάνη Τρομάξανε που μας ακούνε ναι, ναι Στην Αθήνα και με νομοσχέδιο Τροπολογία Κώστα όχι νομοσχέδιο Επιστρέφουν το χιόνι στην Κοζάνη Σιγά μη δείτε άσπρη μέρα στην Κοζάνη Σιγά μη δείτε άσπρη μέρα Αμ δε Άσπρη μέρα θα βλέπεις όταν θα τα αποφασίζει Η Όταν τα αποφασίζουν οι Ζανιάδες Οι θεοχάριδε. Η Σαμαρθενιζε Μόνο τότε θα βλέπει άλλα πλημέρα. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί αυτοί πάσκουν, ξέρει, έχουν και καταλάχιστη. Το άσπρο το βλέπουν κάτι άλλο. Πώ την λένε αυτή ε, την. την αρρώστια που δεν βλέπει τα χρώματα. Τέλο πάντων. Αυτά, λοιπόν, οι μέν χαρίσαν στου Δε. Και ανάμεσα είσαι εσύ δεχόμενο όλων αυτών τον, τον οχετό εκατέρωθεν και δεν τον να ακουμπήσεις τη λέξη πατρίδα, τη λέξη. Ε, την, να, τη σημαία ε, Πανανθρώπινες αξίες όπως είπαμε Αμέσως ορμάνε όλοι Διότι έχουν την αποκλειστικότητα πια Έχουν την, απο, την αποκλειστική αντιπρόσωπη Των ιδεών όποιε κι αν είναι αυτές Μεγάλε. Αυτή είναι μεγάλη Αυτά παντώ στο φίλο τηλεακροατή Που τον ενοχλεί Γιατί να μην το κάνει Σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή ότι πέντε γενιές Ελλήνων Δεν υπερβάλλω Μεγάλωσαν με βουλευτή και όχι μόνο και Υπουργό και τα Ταλιμπάν και τα Ταλιμπάν τον Πολίδωρα. Από τους παππούδες τους μέχρι τους πατεράδες, τους και οι ίδιοι ξαναψηφίζουν Πολίδωρα. Και πάει ο Πολίδωρας τώρα και κάνει πατριωτικό συνασπισμό. Ποιος, ποιος λοιπόν, ποιανού είναι η απόφαση. Πόσο θα λειτουργεί πια ακόμη αυτός ο Φερετζές της δημοκρατίας. Πόσο. Πόσο ακόμη. Παρακαλώ. Έτσι, καλά, σωστά παρατηρεί. Μα, κοίταξε να δεις, ξέρουν, σου είπα <coughs> με συγχωρεί, ότι το πρόβατο θα βελάξει μπροστά στην κάλπη. Φυσικά και δεν συνασπίζονται οι πατριώτες. Ή είσαι πατριώτη ή δεν είσαι. Τι πά να πει, και κουβαλά όλα μαζί, τι πά να πει συνασπισμό. Τι, πάνε... τι θα πει, όπως πολύ σωστά παρατηρείς. συνασπισμό ε, ΣΥΡΙΖΑ, ρίζοσπαστικό συνα... κτλ. Τι να πει να με, Θυμάσαι, ήταν και τη αριστερά και ε, ξέρουν πού απευθύνονται ρε μεγάλε Ξέρουν πού απευθύνονται τέλο πάντων ε, κυρία μου και κυρία μου Άμαν ε, με βάρεσε το πλεόνασμα, Με βάρεσε το πλεόνασμα λέω κι εγώ Γιατί κουνηθήκαμε εδώ πέρα ξεχύθηκε το πλεόνασμα. Έχουμε και το σταϊκούγα Σταϊκούγας Θέλει ονειρεύεται το πλεόνασμα, Γιατί τώρα ο σταϊκούγας ονειρεύεται το πλεώνασμα ε, �� πα μας είπε ο Σταϊκούγας ότι το πλεόνασμα είναι πέρα από κάθε πρόβλεψη Είχες προβλέψει εσύ τόσα μέτρα πλεόνασμα; Είναι παραπάνω Εδώ δεν μιλάμε για πίτσα με το μέτρο Μιλάμε για πλεόνασμα με το μέτρο Είναι τεράστιο το πλεόνασμα. Στο λέει ο Σταϊκούρας ρε Ελινάρα Κοιμήσου ήσυχο σε παρακαλώ πάρα πολύ Κοιμήσου ήσυχο Παρακαλώ Καλά, τι ζητά και εσύ τώρα. Έλα, έλα, γεια, γεια, γεια. Όποπο απαιτήσει που έχει ο άνθρωπο, εσύ να πούμε είσαι εχθρό τη δημοκρατία, είναι μεγάλο. Εσύ είσαι να πούμε πάπα, να δώσουν λέει από το πλεόνασμα στην κεφαλονιά Και τι το έχουμε λέει το πλεόνασμα, να το μοιράζουμε στον κάθε σεισμό πλήκτα. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Το πλεόνασμα, αν κάναμε υδρώσαμε, είναι να το παρουσιάσουμε το μέτρα πλεόνασμα. Αν το έτσι στου κεφαλαιονίτε. Μπειρ παρά να πούμε, πέσαν τα σπίτια του και στα αυτοκίνητα δεν έχουν νερό. Εντάξει, Μωρέ, θα περάσει να Τα μόνα είναι που περάσανε, mm -hmm. Κυρία μου και κυρία μου, έχουμε λέει, έχουμε. Ποπό, τι έχουμε. Ορίστε παρακαλώ, mm -hmm. Μωρέ, τι είστε εσεί, Μωρέ. Εσεί είστε ανώμαλοι, Όλοι mm -hmm. εκεί είστε. Ε, δηλαδή θέλετε να σας δώσει η πατρίδα τα λεφτά Του Σαμαρά η πατρίδα Όχι η δικιά μου, του Σαμαρά Ωχ, χτριλιάρι και <αν Türkiye> ούχ, τριλιάρι, κι εσύ δάνειο ε, θα, θα σου πω τώρα Ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, μπράβο, τάχου Περίμενε, περίμενε, θα πάρεις κι εσύ, περίμενε Έλα <evet> Καλυ... Ναι, έλα Πρέπει τι είναι τούτη ρε, εδώ, άλλος λέει δεν θέλω λέει από το πλεονάσμα, θέλω λέει από τα επιστρεφόμενα, όλοι θέλουν. Τι είστε εσείς ρε χθροί της πατρίδας είστε Παρακαλώ. Όχι μη με τρελαίνεις Στο Βουργαρέλι Για όσους ακούτε εκεί παραπέρα να πούμε Από το Ιντερνέδιο Είναι ένα καταπληκτικό χωριό Εδώ στην περιοχή μας Ναι είναι ωραίο είναι βουνό Έλα το πολύ έλα το Σας ενημερώνω κιόλα ρε παιδιά Λοιπόν τρελάθηκαν οι άνθρωποι Διότι το ηλεκτρονικό σύστημα του έφαγε 309 κάτοικοι Του χωριού εκεί πέρα Πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορία Στα ΕΛΤΑ αλλά το σύστημα δεν τα ρούκοσε, Δεν τα ρούκοσε να ενημερώσει την εφορία Και φαίνεται ότι δεν πλήρωσαν ποτέ Και τους στείλαν πρόστιμο στους βουργαρελιώτε Τους ταλέπορους Για καθυστέρηση πληρωμής τεχοκυκλοφορίας Εκτός αυτού δεν μπορούν να πάρουν και φορολογική ενημερότητα Βέβαια Αν πας στο βουργαρέλι τώρα Και κάνεις ένα γκάλοπ Ξέρεις τι θα βγει πρώτο Ξέρεις τι θα βγει δεύτερο Ξέρεις τι θα βγει και τρίτο Πληρώστε λοιπόν τώρα φίλοι βουργα... βουργαρελιώτε Και τέλος Κυρία μου και κύριέ μου Η παράνοια ε, Η οποία μας δέρνει όλο το 24 με Μέσα από τα Μέσα μαζικής εξαθλίωση και άλλα Ας μας... Ε, ξεμαστουρώσει λίγο για να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στην κεφαλονιά ε, όπως κάθε μέρα κλείνοντας αυτή την, την εκπομπή ε, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι είναι ένα τραγούδι σήμερα θα το αφιερώσουμε στα τεμέτερα όλου του κόσμου στα τεμέτερα σε όλον τον κόσμο και επιστρέφουμε να κλείσουμε Πιγ ναμν β εγά μια φορά και σήμερα είναι αλισμώνει πατρίδα. Ελινάρα μου αυτοί εδώ καταντήσαμε τα σπίτια μας για αλισμώνει τις πατρίδες. Οπότε πάρτο το να το χορέψουμε όλοι μαζί. Αυτά ήταν για σήμερα αφού ευχαριστήσουμε παλιούς και νέους φίλους για την υπομονή για την ακρόαση για τις πραγματικά πολύ ωραίες παρατηρήσεις που μας κάνουν κάθε μέρα Ευχόμεθα να είσαστε όλοι καλά πολύ καλά, πάντα Γεια και χαρά σας, ωραίοι them steo